Να εγγυάσουμε τον Αποστόλη, θα μιλήσω. Για ο Αποστόλη, είναι μιλήστε. Γιατί όλοι είχαν αντίδραση με τα παλώμενα ποιη του Γιάνν Φάμπλ και αν ήταν γυμνέ γυναίκε επάνω. Με ανάβει τώρα. Τα παλώμενα στήθη. Μακάρι. δια αντίδραση θα υπήρχε. Ξέρετε, στιγλαράκι, αυτό δεν είναι τέχνη. Δεν είναι τέχνη. Γιατί δεν είναι τέχνη. Ε, τώρα η ψωφορία π... που γυρίζει είναι τέχνη. Και αυτό το λένε άνθρωποι τη τέχνη. Ο Άδωνη, τέτοιοι δηλαδή. Βλέπει τον Άδωνη, ξέρω εγώ, μουρού τη. Βλέπει να σουποστάρει ο Άδωνη, α πούμε, τι είναι τέχνη και τι όχι. Κατάλαβες. Ο Άδωνη που θεωρεί ότι κάτι τέχνη η γυναίκα του να καταλάβεις. Δηλαδή έχει άποψη, άσχετο αν είναι ή όχι τέχνη, έχει άποψη ο άδρυνος να σου πει τι είναι τέχνη. Παλόμενοι, σα πήρε ξανά παλόμενες τώρα. Ευτυχώς, ευτυχώς έφυγε, παρετήθηκε. Σώθηκε ο πολιτισμός μας, Σβούρ στην Πάολα όλοι. Να σε ρωτήσω κάτι για μεγάλη κρίτονα τη δημοσιογραφία. Και μην με ρωτήσει Το κρίτο πάντα πάντα όπου και να το Ε, γι' αυτό το πέταξε όταν κάτι κατά και κάτι Πασελούνται στα μύλα, μαρφίλε. Θα κυρίξει τον πόλεμο. το πω. κατά τη και φαίνεται όσα μνημόνια και αυτά και ακόμα την Μα πήραξαν οι που ήταν από το κάτω Αν δεν σου Και που τώρα αλλά σου πάει γύρω γύρω και αυτά, και σου κάνει και τρόπο. Γύρω-γύρω, πόσο να αντέξει. Αυτή η που πόσο χρόνο ήταν να με Για να είναι τόσο μελάτη και να κάνει γύρω-γύρω σαν κόμπο σκύνη. Τι το διάλο ρε πού. Δεν έχει νεύρο καθόλου μέσα. Ο, δεν έχει να κάνει με τον νεύρο, έχει να κάνει με τη χρήση, φίλε. Α, πολύ χρήση, δηλαδή το μαλακώνι. Έχει κάνει προετοιμασία πριν. Στα γυρίσματα, στις παραστάσει, αυτά κάμε πάντα πρόβα πριν. Ετοιμάσαι και μετά πάμε πλάνο. Ανέβη και νομίζει τη σκηνή αυτό έτοιμο πάνω σαν και σένα. Οι καλλιτέχνε τη χώρα πριν δύο μέρε συγκεντρώθηκαν και διαμαρτυρήθηκαν για τον γερμανισμό αυτού του φάμπουρ. Για αυτά. Ε, ε, τώρα κατάλαγε κάτι μνημόνια τέτοια που έχουν έρθει εξαθλίωση. Δεν έχει. Αρκεί αυτού να μην του έχει την απέξω. Mm. Αλλιώ τώρα έχουν έρθει κάτι μνημόνια όλα αυτά τα χρόνια. Τουλάχιστον μίλησε. Ο καλλιτεχνικό κόσμο μίλησε κάποια στιγμή. Μίλησε, μίλησε. Κοίταξε τώρα περίεργα. Η αλήθεια είναι πήγα να και πήγα να πω ο καλλιτεχνικό μίλησε. <Συξε> <σταλείων> αλλά η ομιλία αυτού του κόσμου, σαν το αποτέλεσμα του κόλλου, ακούστηκε. Τουλάχιστον μίλησε που λέτε ότι δεν παίρνει θέση. Πήρε θέση. Όχι, πήρε θέση για κάτι με. που τον αφορά τον ίδιο τον καλλιτεχνικό χώρο, και απλά επειδή θα μέναν απ' έξω από τι επιχορηγήσει. Και από Είχος, τα φεστιβάλ. <σταλείως> Εντάξει, αλλά πήρε θέση. Κοίταξε, τώρα που έχουν αρχίσει να κινητοποιούνται, θα πάρουν θέση και θα διαμαρτυρηθούν και για τα μνημόνια του. <σταλείως>, ναι, ναι, ετοιμάζονται. Με αυτέ τι υποσχέσει η ακριβή πήρα την εξουσία. Αλλά είπαν ψέματα. Δεν κράτησαν τον λόγο του. Ποτέ δεν θα το κάνουν. Οι δικτάτορε ελευθερώνουν τον εαυτό του, αλλά υποδηλώνουν το λαό. Ο γόνα μα είναι να κάνουμε πράξη αυτέ τι υποσχέσει. Ελευθερώσεις... Και πήρε να διαβάσει το βιβλίο, περνώ να μου διαβάσει. Όχι, τελειώνει, τελειώνει, τελειώνει. τελειώνει αλλά διαβασμένο άλλο διαβασμένα το λε. Θα ελευθερώσουμε το λαό. Να σπάσουμε του ελληνικού φραγού, να καταργήσουμε την πλειονεξία. Το μίζω και τη μισαδοξία. Ποιο θα γίνει αυτό. Ο Γκρίφτη θα έλεγα εγώ. Ο, ο, ο Γκρίφιτ λόγω του τύπε μισαλλοξία γι' αυτό. Ο Τζάλι Τσάπι, συνδενιά δικτάτορα. Πράβω φίλου. Είναι η επιρροή από τον Κρίφη; Είναι το σήμερα αυτό, αυτό που αυτό που οι άνθρωποι στολτε. Έχει κανένα χαρτονόμισμα ευρωπαϊκό στα χέρια σου. Έχω κάποια, ναι. Τι παρατηρήσει πάνω, το έχει παρατηρήσει ποτέ. Την ήρθα. Πέρα από αυτό, βλέπει παράθυρα, πύλε, γέφυρε. Ξέρετε, συμβολίζουν αυτά. Τα παράθυρα και οι πύλε συμβολίζουν, λέει, το ανοιχτό πνεύμα Ψ. και τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πύλε σκολάσου εννοούν και το παράθυρο για έναν άλλο κόσμο. Και οι γέφυρε συμβολίζουν του δεσμού που ενώνουν του ευρωπαϊκού λαού μεταξύ του. Μαρκέ, δεν έχει εννοεί. Του ευρωπαϊκέ ένωση με τον υπόλοιπο κόσμο το ποτάμι απέναντι πια. Yeah. και ο βαρκάρις. Άχρηστη δηλαδή... γνώση. Α, τι άχρηστη γνώση, λέω εγώ τι είναι. Δεν έχει πια το βαρκάρι. Oh, σου κόβει τον οβολό oh, για να μην χρειαστεί oh, να πληρώσει το βαρκάρι γιατί δεν μπορεί να πληρώσει το βαρκάρι του σαν χρόνια σύνταξη. Okay. Δεν συμφέρει με τις φορές του και όλα αυτά. Οπότε σου φτιάχνει μια γέφυρα, καταργεί το βαρκάρι και από τη γέφυρα. Γεια σα. Ναι, σώσω το τηλέφωνο Εγώ είμαι Μπορώ να αφήσω ένα μήνυμα Ναι, ναι, ελεύθερα Αντωνάκου Ελένη Ναι, ναι, leave the message Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι αντικειμενική Δεν, δεν είμαι με κανένα αυτή τη στιγμή, αγαπώ την πατρίδα μου Αλλά βλέπω ότι πολεμάται πολύ ο Τσίπρα, ο οποίο αγωνίζεται, προσπαθεί. Ενώ οι άλλοι μα φέρανε σε αυτό το χάος κύριε. Καταλάβατε. Προσπαθεί. Ο Τσίπρας Μάλιστα. Προσπαθεί. Mm. Προσπαθεί να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά που τα είχαν βάλει οι άλλοι, κύριε. Μα. Καταλάβατε. Δίκιο έχετε, Α... αλλά προσπαθεί να τα βγάλει από τη φωτιά που τα βάζει μετά τη φωτιά. Πάνω μα τα ρίχνει μετά ή μα τα να το πω κομψά. Ποια είναι τα καθάρματα, κατά τη γνώμη σα, ο κύριο Τσίπρα μόνο. Όχι κα... καθάρματα. Τα κάστανα είπα. Πώ πήρε το μυαλό σου εκεί. Θα έλεγα και καθάρματα. Α, Δεν ταιριάζει. Α, κάστανα, κάστανα είπα. Ναι. Λέω βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά και μα τα τοποθετεί ισχωρώντα μα τα. Κοιτάξτε να δείτε, και οποιοδήποτε να είσαστε οι δημοσιογράφοι, όλη τη δουλειά σα κάνετε, ο οποιοδήποτε και να ήτανε, δεν θα μπορούσαν να κάνει διαφορετικά. Διότι δεν θα μα δίνανε τίποτα από λεφτά. Δηλαδή, ένα δρόμο υπάρχει, ο μονόδρομο που καταλήγει σε Δεν θα μπορούσαν να πληρώσουν μισθού. Στην αρχή είδατε το. Ενώ τώρα μπορεί και πληρώνει μισθού και συντάξει. Στην αρχή συναρχή, συναρχή, είχε επαναστατήσει. <laughs> Εδώ είχε τρομάξει με το μάτι μου. No, no, no. μετά είδε ότι δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Δηλαδή, για πείτε και... μου αυτό, τώρα α πούμε. Μπορεί να πληρώσει μισθούς και συντάξει. Αυτό κάνει τώρα. Αν έχει πάει τη σύνταξη σε 380, ναι. μπορείς να την πληρώνεις. Αλλά δεν είναι ε, σύνταξη. Εντάξει κύριε, εντάξει. Γεια σα. δεν άρεσε αυτό. Γεια. Έμαθε είπε ο κούλι για τα Wikilix. Είπα τι θα ρωτήσει τον πατέρα του, που θα ρωτήσει τον Ντόμπρα, που θα ρωτήσει τον μαύρη και μετά θα μάθει αν είναι αλήθεια. Καπερνάει σε πολύ μεγάλη κότα που δεν μπορεί να κάνει μίνηση έναν άνθρωπο, ένα 60, πιο κοντό και από τον νηφί. Νιφλή. Ο Νυφόλία δεν είναι ο ότι είναι κοντό, είναι ότι είναι και χοντρό. Ναι, κοντόχοντρο, να έχει δεί. Αλλά βολέβη για μπάλα. Όχι ν. να παίξει μπάλα να κάνει την μπάλα. Ναι, Είναι στην ομάδα κάπου 160. κάτω τον 1 και 60. Αλλά ν. είναι καλό μπαστά να ξέρει ο νηφί. Ότι να του βάλει να στο κουβαλίστε να κουβαλί Του πει φέρμε την τσάντα από το αυτοκίνητο, θα στη φέρει. Το καλοκαίρι θες να πα στην παραλία να παίξει ρακέτε. Πού να κουβαλάει ρακέτε να χάνει το βαλάκι. Φέρμε του ρακέτε, θα σου κουβαλήσει τι ρακέτε. Θα τρέξει να σου πιάσει το βαλάκι. Είναι καλό βαστάζο. Αλλά είπα, επειδή είπα. δεν είμαι κατίνα, δεν το λέω επειδή είπε κάτι το Σάββατο για μένα, θέλω mm. να πω κατά άλλα ότι είναι καλό παιδί γενικώ. Είναι καλό άνθρωπο που λέμε. Ε, το βασικό του μειονέκτημα είναι αυτό ότι είναι καλό παιδί. Γιατί ε, ε, σου την πέφτουν έτσι κόμενε και στην δυσκίνησε παιδί. Γιατί μπορώ. Λέει άλλη, σου λέει άλλη, είμαι στο ξενοδοχείο που θα σε βγω και και είναι ωραίο, ωραίο χορμή, να πούμε όπως Εσύ Γιατί. Γιατί υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα. Δεν μου έσφαση μήπω είσαι από τις, τις άλλε αγάπες. Είμαι από τις άλλε αγάπες ε, που λέμε. Σε είδα πήρε ένα μπούλο, να πούμε. Και που σε είδα σε ένα DVD, να πούμε, με ένα, με ένα σπουργί, το Δεν Τους αγκαλιά που είναι μόνο τους σπουργητάκι που λέμε Τι θα πάρεις αγκαλιά Θα πάρεις αγκαλιά Θα κάνεις τέτοις Θα πάρεις το και θα Κοιτάξεις μια βόλτα στη Μάνη Θα σε περιμένουν 100 ξυρισμένα κεφάλια Αμαν Μη με ανάβεις τώρα 100 παιδιά με ξυρισμένα κεφάλια Και όποιο θέλεις διαλέγεις Στη Μεσσηνιακή Μάνη oh. Αερόπολη στο Γήσεραρτη. Λακωνική. Ε, βέβαια. Από εκεί που είναι και το χωρίο του μεγάλου, του, του Νικόλα μα. Εμένα με νοιάζει να είναι κοντά ο Μιλιγαλάς. Αυτό με νοιάζει να είναι. Κοντά είναι ο Μιλιγαλά, εντάξει. Α, κανένα α, πρόβλημα. Α, Υπάρχει χώρο για όλου σα. Κονσέρβα α, να πάρω. Α, α, να μην ξεχάσω. Κάτσε να σημειώσω. Να μην ξεχάσω. Κονσέρβα να πάρω. Προτιμούμε <σχελίδι> να σβαν. Ό,τι <σχελίδι> βολέψει. Ό,τι <σχελίδι> βολέψει, φίλε, ό,τι βολέψει. <σχελί> φίλε, μπερδεύτηκα κανένα σαν δάμπτο φίλε με το σκύλε. Έγινε. Γεια σου γεια. Ο Έκολο Φαρδία. Οπ, είδε. Μόνο 45 λεπτά σε παίρνω τηλέφωνο. Καλά είναι. Άλλοι παίρνουν τρία ώρα. Για Δευτέρα του Πάσχα δεν έχει κανονίσει τίποτα. Τρόπο που φάγει αρνιού συνήθω. Εγώ δεν ξέρω. Πολύ αμφωμένο. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να διαχειριστώ όλη αυτή τη νέα κατάσταση. Ρε, Όχι καλά, θα έχουμε ηρεμήσει. Θα έχει έρθει την προηγούμενη μέρα η ανάγκαμψη. Κυριακή. Ναι, και καλά, που το... έχει πει. Εγώ φαγωμένο δεν μπορώ να σκεφτώ. Δεν χρειάζεται να σκεφτεί. Θα σου έρθουν όλα έτοιμα. Θα νιώθει αποσωσμένο με τα αρνί. Υπολογίζουν ότι θα σε φάει το αρνίκι, θα τελειώνουμε. Γιατί δεν μπαίνει <Κι> στη Βουλή να σωθεί η χώρα. Εγώ να πω στη Βουλή: Ναι, <Κι> εσύ. Δεν αξίζει να σωθεί αυτή η χώρα, φίλε. <Κι> αν περιμένει από μένα αυτή η χώρα να σωθεί, δεν αξίζει. <Κι> Γιατί αν πάω κι εγώ, φυλαράκο, δεν θα πάω έτσι. Θα θέλω να βάλω δυο δικού μου να το του εμπιστεύομαι, να παίρνω τα φραγκάκια. Δεν κατάλαβα τι θα πάω να κάνω εγώ, Τι <Κι> είμαι εγώ, Μαρκά, ή άλλοι το χρόνια. Κούκλε μου, μπορώ μετά εγώ να μη αγαπάω εσένα Δεν γίνεται παιδί μου, είναι μονόδρομος για σένα Ακριβώς, όπως το λες έτσι είδε Λοιπόν, πήρα για δύο πράγματα Ένα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ Γιατί την Παρασκευή έβαλε στην παραγγελιά μου Εκεί που τη ζήτησα Και δεύτερον συγχαρητήρια στη Riot την εφημερίδα Για τα συντή που έδωσε εχθές <Ράδια> να τα άκουσα εγώ, όλο το οικονομικό τετράγωνο το άκουσε. Ποιος σε διέδωσε? Μαμπαϊντή. Μαμπαϊντή. Άκουσε όλο το οικοδομικό τετράγωνο και όχι μόνο εγώ, είμαι και καψούρα. Καψούρα με ποιον? Γενικό, με έναν άντρα. Αχ, ah, κι άκουγες ακρογέλες ζελινά, ε. Για ναι, αυτό του χάρισα. Ή τραγούδαγες το άλλο, το αργοσβήνεις μόνη. Εγάπη μου το χάρη αυτό και πώ το βρήκε σε πολύ ξύπνιος. να διαλέξουμε του Δουντού ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Του Τσολιά του, του Τσολιά για να πέσει σε, ας πούμε, ηρωικά σε πάντρια εδάφη. δάφη Ξαναβιές με δύο κιλωτίνες και δώσω και επιλογή στον κόσμο Δουντού ή Ευρωπαϊκή Ένωση Ναι γιατί ο κόσμο αυτό είναι που θέλει Είναι να του τα επιλογή. Μετά δες τα κ***α του Φά το λαιμό, δεν καν... κάνει Θέλω να διαλέξω ρε φίλε Εμεί Θα ακόμα της ότι έκλεισε μια εταιρεία Δεν, δεν κατάλαβα ποια είναι. Η... No. Που δίναν 4 βόλτω 12 ώρε να του δίνουν τηλεοράσει. Προφανώ ο αριθμό τέλο ο νασ και ο Γιάννη Ολάκη, ο οποίο δεν είχα να σπουδάσει οικονομικά, που δίναν καλά μερο και προοδισαν η εταιρεία του, προφανώ να είναι δεν ξέρανε. Και ξέρουν ότι θα είναι να δαίδη. Εφόσον άλλο δίνει 4,80 αγάπη μου, δεν θα σου πάει μπροστά τη δουλειά. Δεν το καταλαβαίνει. Πόσο μια άλλο θέλει. Μα μπορεί να μη θέλουν να πάει μπροστά η δουλειά, παιδί μου, να πάει πίσω η ή να πάει όσο το δυνατόν πιο πίσω εδώ και να πάει. Μπροστά σε άλλη χώρα. Θα πεισω ότι εδώ δεν τα κατάφερεσα, α ας πάω κάπου άλλο που θα τα καταφέρουμε. Σωστό γι' αυτό. Κατάλαβε, άμα δεν πληρε το αγώη, τραβάει τον αγωγιάκι. Άμα δεν πληρώσει τον κόσμο, δεν του κάνει δουλειά του καλαγιώζει. Α βροτήσει τον Αριστοτέλη και τον Μαπαγιάνει. Το αγώι είναι αυτό που λέμε τα αγόι μου, τα γόινη μου τα ταγόι μου. Εγώ πάρω συμφωνώσα να ρωτήσουμε τον Καθαρά Καθαράμιλώντα. Ρωτήστε τον Παρπαγιά, ο Παρπαγιάνι ξέρει. Λοιπόν, ο μπαρμαγί με το καπέλο, λοιπόν, αγορά. Δεν αφορά καπέλο. Με το κράτο λέει, με το κράτο ή με την περούκα.